todo dentro rumba la sí se puede podemos ganar sí se puede venceremos una noche delío pasó ay carmen ay carmen una noche delío pasó ay carmen ay carmen quizá anemos <muchas> demokratikis <muchas> aligis <muchas> tin <muchas> evropi η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάσετε ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ισπανία ονομάσετε Ποδέμος. Η Ειπήρα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ, Ποδέμος, Αν δεν έλεγε αυτά ο Παύλος ο Ιγκλέσιας, θα είχε βγει μπορεί και πρώτος. Αλλά με τις κακές παρέες που έκανε είναι ο ηγέτης των Ποδέμος όταν είχε έρθει εδώ το Γενάρη στη συγκέντρωση που δεν ήξερε κανείς. Κάποιοι φανταζόμασταν, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ήξερε κανεί τι θα ακολουθήσει. Είχε ανέβει στο βήμα και έλεγε αυτά τα ΣΥΡΙΖΑ από ΔΕΜΟΣ ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ. Είπε και το Ελπίδα έρχεται. Εμεί εδώ την ξέρουμε. Αν ήρθε, πώ ήρθε και πώ θα φύγει τελικά. Αυτοί δεν την ξέρανε. Να, η τρίτη θέση. Η δεύτερο τον παρουσίαζαν τα exit polls. Τελικά είναι τρίτη θέση. Δεν είναι άσχημα. Καλά. Είναι 16 μονάδε εχασόρα χόι. Μια χαρά πάνε, όλοι αυτοί οι δεξί που εφαρμόζουν μνημόνια. Σειρά είναι τώρα να χάσουν και όσοι θα φτιάξουν το νέο σχήμα, γιατί όσοι μπαίνουν σε τέτοια σχήματα, κατά τη λιτότητα έτσι τα λένε, αλλά εφαρμόζουν λιτότητα, καταλήγουν στα ίδια. Και ο δικό μα ο Αλέξη Τσίπρα, μετά ο τα έχουμε συνηθίσει, κάπω έτσι θέλαμε, να ξεκινήσουμε με τι Ισπανικέ εκλογέ. Η ώρα είναι 1 και 12. Αν ήταν 12 με 12.30 και ήμασταν στο Αίγυο, θα ακούγαμε πένθυμα τι καμπάνε να ηχουν από τι εκκλησίε τη περιοχή. Μάλλον θα ήταν για κανένα προσφυγόπουλο που βρήκε τραγικό θάνατο στα νησιά του Αιγαίου. Όχι, δεν ήταν γι' αυτό, εννοείται. Τι του νοιάζει, εντολή του Αμβρόση, του Μητροπολίτη, να χτυπήσουν σήμερα και αύριο πένθυμα οι καμπάνε για μισή ώρα, μόνο μισή ώρα στο Αίγιο, για το σύμφωνο συμβίωση. Δεν έχουν βρει άλλου λόγου να χτυπήσουν πένθυμα τι καμπάνε, αλλά για το σύμφωνο συμβίωση, ο συγκεκριμένο Μητροπολίτη πολύ βαριά το έχει πάρει και έδωσε τι σχετικέ εντολέ. Αυτά γίνανε. Στο Αίγυο. Τα προηγούμενα γίνανε στην Ισπανία και θα γίνουν γιατί πρέπει να φτιάξουν και εκεί κυβέρνηση για να κυβερνηθεί ο τόπο, ο Ισπανικό. Εδώ είχαμε και τι δικέ μα εκλογέ. Πολύ ωραίε ήταν έτσι και αλλιώ. Το αποτέλεσμα θα βγει το απόγευμα, μάλλον. Γιατί δεν έχουν φάξ, αυτοί που θα έπρεπε να είχαν φάξ. Αυτό το ορίζει το καταστατικό. Το οποίο καταστατικό ορίζει ότι πρέπει με φάξ, τηλεμοιοτυπίε, να σταλούν τα αποτελέσματα. Ε, ο Τζιτζι Κώστα πήγε. Πήρε την τρίτη θέση, δεν το περίμενε κανείς, πολλά περιμέναμε από τον Αποστόλη, πάνω που είχε αρχίσει να το ανοίγει σιγά σιγά και να γίνεται αρκετά φιλελεύθερος. Με τη στήριξή σας αλλάζουμε τη νέα δημοκρατία. Γινόμαστε ξανά περίφανες Γινόμαστε ξανά περίφανες που πιστεύουμε σε αυτή την παράταξη. Γινόμαστε ξανά περήφανε. Μεγάλη στιγμή Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή Είμαστε και πάλι μαζί Βλάει και κι εσύ Γινόμαστε ξανά περήφωνες Ως πότε παλικάρια Η πρώτη βραδιά Που σ' αγγίζω πάλι Η πρώτη βραδιά τη καρδιά μου σε καρδιά να γίναμε ξανά Ως πότε παλικάρια! Έχει ένα σπαράγμο, ένα λιγμό η φωνή του Αδόνιδο. Τέταρτο βγήκε. Όχι επειδή βγήκε τέταρτο, επειδή, επειδή θα γίνουμε περήφανε, όπω λέει και ο Τζιτζικώστα. Αδειμονή για τα παλικάρια. Δεν είναι ο μόνο. Στην πορεία θα ανοιχθούν και οι υπόλοιποι, επειδή είναι και η εποχή του Συμφώνου Συμβίωση. Όλοι έχουν, προσπαθούν να τσιμπήσουν ψήφου και από τα φιλελεύθερα στρώματα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι και πολλά έτσι κι αλλιώ. Αν είδατε, χτε στου 400.000, 399 ήταν άνω των 60 ετών. Όλα τα καπί προ τα εκεί κατευθύνθηκαν. Δεν είναι κακό ότι συμβαίνει. Γύρω από αυτά, καλό είναι να κρατιέται ο οργανισμό και να ελπίζει ότι ένα Μημαράκη, ένα Κυριάκο, αυτοί οι δύο προ το παρόν, μπορούν να σώσουν αυτόν τον τόπο. Οι ψηφοφόροι δεν θα υπάρχουν στον τόπο, γι' αυτό ψηφίζουν αυτού που ψηφίζουν. Ο Άδωνη, όμω, ε, με σπαραχτικό ύφο, όπω πάντα, στου συνεργ... στενούς του συνεργάτε μέσα εκεί στα γραφεία όπου συναντώνται, είχε να του πει δύο λόγια κατανόηση. Τέσσερα μαύρα τέλειωτα εκατόχρονα. Βουβός και αποκριμένος κλοσούσε την εκδίκηση ο δικέφαλος Στο δουλωμένο γένος Ξάφνου μια μέρα βρόντισε ο αντίλαλος Ως πότε παλικάρια Να, Και μύρια αιτί δικέφαλοι φτερούγησαν Από σπαριόν θυκάρια Είσαι δικός μου ξανά Και το νιώθω σαν και πρώτα Μέσα στις λάδες Μ' αφήσουμε τώρα σφιχτά στον ήρωα, στείλτε μπροστά. Έχουν τα χέρια μα την ανάγκη να μπουν. Γυρνούμαστε ξανά περήφανε. Τόσο τα σκέφτομαι, Άνευ. Όταν μιλάμε, επειδή είναι δύο τα θέματα σήμερα Οι εκλογές στην Ισπανία και η αριστερά εκεί και εδώ Κυρίως η δική μας αριστερά Θα έχουμε το Άι Καρμέλα, το Ισπανικό από τον Εμφύλη Όταν μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία θα έχουμε την Πέση Αργυράκη Γιατί και άλλες φορές το έχουμε κάνει Δύο παράλληλα τραγούδια Νομίζω το καθένα περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει Έχει έρθει η ώρα τώρα των αριστερών Εμεί έχουμε μια μακραία αριστερή. αριστερ έχουν μια μακρά εμπειρία αγώνων ηρωικών με αντικη κατάληξη. Συγκεκριμένα. Ο θηβάστο ξέρει ότι. Να προσδοκούμε ότι κάποιοι από αυτού θα έχουν και σου η μου ρούμπα, ρούμπα, ρούμπα, ρούμπα, ρούμπα, εμείς έχουμε μια μακρά, ως αρισταρή, έχουμε μια μακρά εμπειρία αγώνων ηρωικών με ανοιτική καταλυξη. Ωραίο, είναι και γελάστο τον τα αυτά, είναι λογικό, αν δεν γελάσεις αυτά που να γελάσεις. Το iCarmela, στην περίπτωση εδώ του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται iCaramela, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, καταλαβαίνει ο καθένας ότι ταιριάζει καλύτερα από το σκέτο καρμέλα χωρίς να λείπει. Το Α. πήγε στο Κερατσίνι, προχθές στη Τραπετσόνα που θα την τραγουδάμε πια όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έδωσε εκεί, είπε ότι θα δώσει, κάτι κομμάτια γης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί πέρτου λαού. Είναι μια μακρά διαδικασία, δεν στήγησε τίποτα, την παρέδωσε, γίνανε τα σχετικά εκεί όμως τον περίμενε μια γιαγιά, να τον δει. Μια ηλικιωμένη, έχει πολύ πέραση στις ηλικιωμένες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήτανε πολύ ικανοποιημένη που τον είδε, ήθελε να δει πόσο όμορφος είναι. Ταυτόχρονα σκέφτηκε εκεί θέλει να του πει ότι της έχει κόψει και κάτι από τη σύνταξη, αλλά δεν πρόλευε να το πει. Καλά είσαι. Ένα θα σου πω. Ναι, πολύ καλά τι. Δεν έχω να πληρώσω τα φάρμακά μου. Αλλά τον καμπά τον Τσίπρα όμω. Είδα τον Πρωθυπουργό. Έλα να σου πω. Είχα καημό να τον δω. Τον είδα, τον χαιρετίζω. Του είπα ότι είναι και όμορφο. Είναι όμορφο ο Τσίπρα. Ωραία. Αλλά δεν με αφήσανε να του πω μόνο παίρνουν 300 ευρώ. Τι θα του έλεγε. Πε μου, τι θα του έλεγε. Είσαι καλό παιδί, είσαι όμορφο, θα τα φέρει βόλτα. Τι μου κόψε και 20 ευρώ από τα 300 ευρώ που παίρνω. Πώ θα πληρώσω τα φαρμακά μου. Και εσύ όλο ο καλιάβρα, παιδάκι μου. Και σου πούψε και τον αγκάλιασες, έτσι. έτσι. Ε, πάντως, εγώ τον χαιρέτησα. Το καλμό είχα να τον δω, ε. Πολύ καλμό. Να δω, είναι ο όσο... Έλα να σου πω, Γιωργάκη. Ε, να δω, είναι ο όμορφος όσο τον δίνε. και θα ζηλέψει α, περιστέρα α, τώρα. Α... Περίμενε. Αν είναι όμορφο, αυτό θέλει να δει και να του πει τα 20 ευρώ για τα 300, θα γίνει πιο όμορφο στην επόμενη περικοπή που θα έρθει γύρω στο Γενάρη-Φλεβάρι. Εκεί θα θέλει όντω πολύ να τον δει η συγκεκριμένη κυρία για να διαπιστώσει την όμορφιά του να κόβει συντάξει από κοντά. Φεύγουμε από την αριστερά, γιατί η μέρα σήμερα είναι για την δεξιά και την κέντρο-δεξιά. Ο Κυριάκο χθε βράδυ, χαρούμενο, πού να το περιμένει, έκανε δηλώσει για την κοινωνία. Σήμερα 400.000 πολίτες πήραν τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους. Έστειλαν μήνυμα να ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Να γίνουμε το ταχύτερο δυνατόν αξιόπιστη κυβερνητική λύση που οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα, την οικονομία σε καταστροφή τη κοινωνία σε μαζική ανεργία και φτωχοποίηση. Χιλιάδε. 000... στιγμές Μα χρειάζονται χιλιάδε στιγμέ. Να γεμίσουν όλες τι που χαθήκαν χτε. Να γίνουμε το ταχύτερο δυνατόν αξιόπιστη κυβερνητική λύση. <Τι> λες, <ωρα> που οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα. Την οικονομία σε καταστροφή. Την κοινωνία σε μαζική ανεργία και φτωχοποίηση. Λες τώρα. Η πρώτη βραδιά. Ο σαν κίσω πάλι. Πρώτη βραδιά, τη καρδιά μου σε καρδιά. Σόπασε κιραζέ και μη μπορεί να κρύψει. Έμαθε τα αποτελέσματα, η κυρά δέσπιναν και λίγησε, δάκρυσε. Λογικό είναι. από τα γέλια. Δεν περίμενε τέτοια αποτελέσματα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ευτυχώ υπάρχει ο Άδωνης, που την καθησυχάζει και τη λέει αυτό το κλασικό χρόνια τώρα. Να σοπάσετε, το ακούσουμε στην πορεία, σε πλήρη έκταση. Οι όλοι αυτοί που ψήφισαν χθε, 400.000, δεν ήταν νεοδημοκράτε, εννοείται. Σιριζέ ήταν οι περισσότεροι, μισή και παραπάνω, σύμφωνα με αποκλειστικέ πληροφορίε δικέ μα. Πήγανε να στηρίξουν, να ψηφίσουν με η Ανύποπτο χρόνο, κανένα δύο-τρει φορέ το έχει κάνει. Έχει στηρίξει Μεϊμαράκη. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε, κύριε Μεϊμαράκη, να έχω τη χαρά να συνομιλώ μαζί σα για μακρύ χρονικό διάστημα και να είστε εσεί αυτό που θα μου ζητάτε, θα συζητάτε και θα μου καταθέτετε ισοδύναμα μέτρα προκειμένου από κοινού να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Να δουλέψουμε από κοινού για το καλό αυτού του τόπου και να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Θέλω επίση να καταστήσω σαφέ προ όλε τι κατευθύνσει το εξή. Εμεί θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Και να ξέρετε ότι εμεί, όπω κατά επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σα. Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα τον απλό πολίτη Και yes, στηρίζει ο Τσίπρας το Μημαράκι επειδή έχουν κοινού στόχους Όπως μόλις ακούσαμε από τα δικά του στόματα δεν τα έχουμε βάλει εμείς Τα έχουν πει έτσι ακριβώς νομίζω εγκρίνονται από, μεγάλη από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ο μήνας είναι Δεκέμβρης και όχι Σεπτέμβρη, που έλεγε το τότε τραγούδι Προφανώς και όλο αυτό το διάστημα βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με τις αδυναμίες μας Προφανώς και υπήρξε αριστερή μελαγχολία Μελαγχολία Αριστερή μελαγχολία Μη διτσέβη Του Άκουσα χθες και για αριστερή μελαγχολία. Καλά δεν κατάλαβε ότι έφερε μελαγχολία σε όλους τους Έλληνες. και ειν Σετέμβρε μετά τις εκλογές εμείς θα φέρουμε δημιουργία Θα φέρουμε κέφι Θα φέρουμε κέφι Σήκω χορέψε κουκλή Να σε δω να σε χαρώ Κύριε Τσίπρα Κύριε Μαράκη Ξύφτεται λειτουργικό Νίνα να Νίνα θα φέρουμε νινα νινα ναι νινα ναι ναι νινα ναι κι ας τώρα νινα Θα φέρουμε χαμόγελο για να υψώσουμε και πάλι τη χώρα. Κράμα Μαλή, κράμα άσε Μαλή, Στο φεγγάρι θα φτάσουμε, υψώνει τη χώρα ο Τσίπρας, την έχει υψώσει πριν ο Σαμαράς, ο Γιώργος Παπαανδρέο τώρα θα την υψώσουμε η μαράκη, μαζί με τον Τσίπρα σας ακούσατε, με τις ευλογίες πάντα του Καραμαλή ο οποίος ψήφισε, πάλι βουβός, μουγκός, με τη σύζυγο και έφυγε ταξίδι... Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί είτε βγει ο Μητσοτάκης στις 10 Ιανουαρίου, είτε βγει ο Μητσοτάκης, ε, τα πράγματα μάλλον περίπου, σύμφωνα με όσα λένε, θα γίνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έχει δύο μήνε κυβέρνηση. Είναι λίγε εβδομάδε κυβέρνηση. Να πάνε κυβερνήσει. Δεν μπορεί να φύγει. Ο κύριο Τσίπρα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Να φύγει. Ού! Τώρα ποιο θα κερδίσει, παίζουμε, ε! Να φύγει. Να παρετηθεί, να φύγει. Μόλι εκλεγώ, σε ένα μήνα τουλάχιστον, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Μέχρι την 1η Μαου του 2016 η Νέα Δημοκρατία θα είναι ανταγωνιστική σε περίπτωση που εγώ μπορέσω να κερδίσω τι εκλογέ. Η Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Είμαστε σε μία φάση που ε, σήμερα εσύ αύριο δεν είσαι. Σόπασε κύρα δέσπινα και μην πολύ δακρύζεις. Η δέσπινα έχει βάλει στο κλάμα, δεν ξέρω αν ισχύει, το λέει εδώ ένας ακροατής. Ε, Είναι και από τη Μελβούρνη που τα άμαθα όλα αυτά. Όλα καλά λέει, αλλά στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, στις ΣΕΡΕΣ, βγήκαν 10 λευκά. Τρία ευρώ για το λευκό, πόσο μπί πρέπει να είναι κάποιος. Δεν ξέρω αν ισχύει να το ψάξουμε, τι ακριβώς συμβαίνει στη ΣΕΡΤ, μπορεί να είναι ταραχή, τα, τα λόγια του παπά, όχι του Νίκου, του άλλου. 1.002. Εδώ είναι η ελληνοφρενια παντω πάντως, 200 -200 έχει έρθει γιατί είχε πάει στη Νέα Δημοκρατία ως τσολιάς, έκανε και μια παρέμβαση στο δελτίο τη ΣΕΡΤ, του τα τάραξε πριν καμιά ώρα, ε, για να το δούμε το βράδυ τι έκανε. Στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια, που θα είναι φρέσκο και το σημερινό και το αυριανό επεισόδιο για να κλείσουμε μετά για διακοπέ. Είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό και σα περιμένει μετά τα όσα έκανε. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφεί Real και no, το μηνυμά του αποστολή στο 54%. 100. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο duty-papa-cirialfm.gr. Κατέρινα κατερινα Βουτσά, Ρυθμίζει τον ήχο και. Η Ντόρα, αδερφή του Κυριάκου, στήριξε Μημαράκι, όπως είπε. Λογικό, γιατί κάτι παραπάνω θα ξέρει για τον ίδιο τον Κυριάκο. Το φυσάει και δεν κρυώνει, που τώρα θα πρέπει να ψηφίσει, μάλλον, το Μημαράκι και όχι τον αδελφό τη, που μπορεί να βγει και ο αδελφό τη και να το δει σιγά σιγά και πρόεδρο και πρωθυπουργό, ότι δεν έγινε ίδια δηλαδή. ένα χάλι μέσα στην οικογένεια αυτά χωρίζουν τις οικογένειες αδελφοκτόνος θα είναι αυτή η μάχη και ο πόλεμος που έρχεται παρόλα αυτά η Ντόρα ξέρει περισσότερα και θυμάται και περισσότερα γιατί τον έχει μεγαλώσει τον Κυριάκο Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης Αϊκιούρα ε, Δικιού Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα Στούκα είναι το παιδί, κόπανος είναι Είσαι δικός μου ξανά. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ Και το νιώθω σαν και πρώτα Μέσα στις θέδες μας η αγάπη καυτή. Η Νέα Δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τι σημαίες του αγώνα περισσότερο ενωμένη και περισσότερο αποφασισμένη παρά ποτέ. Ου, τώρα φιέτσα κριτή, εσύ παίζουμε, ε? Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ράτα τώρα σκυχτά, στο όνειρο μα την πόρτα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. <σομίως> <σομίως> <σομίως> η Νέα Δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τι του αγώνα, περισσότερο ενωμένοι και περισσότερο αποφασισμένοι παραποτέ. ποτέ. Ουου, ζήτω η νέα δημοκρατία. Άμα το λέει αυτός, θα πάνε έτσι όλα καλά, γι' αυτό το μεταδίδουμε για να πάνε όλα καλά. Ε, σήμερα το πρωί Γιώργος Παπαδάκης στο στούντιο στην εκπομπή του Ήταν είχε σε σύνδεση ζωντανή τους τριτεκνούς Και κάποιος εκεί από τους τριτεκνούς Είπε κάποια στιγμή κάποιον που πέρναγε περαστικό εκεί στο πεζοδρόμιο Παπούλι Το ακούει ο Παπαδάκης Νομίζω ότι είναι για αυτόν το παπούλι Και παραλίγο να έχουμε αδελφοκτόνο πόλεμο ε, Δεν σας το είχε κάνει μνημόνιο... όμως το χατήρι και η προηγούμενη <σχερνή> κυβέρνηση αγαπήτε φίλε το μνημόνιο το Ούτε η προηγούμενη ναι σχερνή κυβέρνηση σχερνή, το, το είχε κάνει Το μνημόνιο το είχαν ψηφίσει όλες οι άλλε κυβερνήσεις Και βλέπουμε Και βλέπουμε Και βλέπουμε ότι κύριε Παπαδάκη Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή Σε ποιον είπε κύριος Σε ποιον είπε ο κύριο Παππούλη Όχι σε άλλο Εκτός πλάνου ένα σπαθούλι από εκεί. Για χρουσογιάκτε στον άλλον και δίπλα είναι ο κουμάτο που αντί να καταλαγιάσει τα πνεύματα στην αρχή του. Εσένα, είπε. Για να φουντώσει άλλο. Γίνει χαμό. Δεν θέλει και πολύ στα πρωινά παράθυρα, ειδικά, για κάτι τέτοια θέματα θα θερνήσουμε νεκρού κάποια στιγμή. Κική που έστειλε να μήνυμα εδώ από του ναι, να πάρει στον Εγώ δεν αυτό που έχει τον να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι ναι. Αποστολής. Ναι, αποστολής, γιατί δεν περίμενες. Άλλον ήθελες. Έλα έξω. Όχι, μήλα Άλλον ήθελες. Άσε λεβαλά, καθορίμενε. Χριστόφορος ρε. Χριστόφορος. Παπακαλιάτη εσύ. <laughs> Ωπα, κομμένη, ε. δεν είναι Χριστούγεννα το άσο. Κάνουμε δω τη μάνα μου. Τέλειωνε. <σπιχε> Πώ πάει η ταινία, Έμαθα είχατε πρεμιέρα. Πώ πάει αυτό το, το ένα άλλο κόλλο που λέμε. Ένα άλλο κόλλο, ναι, το... ε, Άλλος ένας Άλλο ένα κόλλο, εγώ το θα το, το έλεγα. Είναι το... πιο σωστή η σύνταξη. Πάμε για το δύο τώρα. Α. Είμαι στα γυρίσματα του δύο. Κόλλου πολλού. Και έχει και μετά διψασμένε για δέκα και διάφορα. Μην με τρελαίνει. σα. <σλίξει> Καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνο Ζομπιτσοτάκη. Α, γεια αυτό τι μου κάνει. Κυριάκο στηρίξαμε. Κυριάκο, τι να κάνουμε. Μαλακία. Εμεί Κυριάκο στηρίξαμε. Πάντω δεν ήταν για να βγει από την αρχή, φαινότανε. Γι' αυτό κι εγώ πέδω να σα πω καλή τύχη στην εκπομπή σα. Άιση Το κτίριο να κρατάει για πάντα. Να γέρω. Το κακό είναι ότι είπε καλή και στον Κυριάκο. Αυτό είναι το κακό. Ο Κυριάκο ήταν ένα τύχημα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Εγώ δεν παλιάψα. Ε, Όλοι αυτό λέγαμε, παιδί μου, αλλά τελικά μπορεί να τραβηχτεί και εγώ δεν το ξέρω. Την κρίσιμη ώρα λέειφ, άκου τώρα. Μπορείς Τραβηχτείς ένα ahí, αυτό και ένα άλλο που έχουν κάτι σακούλιο Συπερμάρκετ λέει που έχουν ανακαλύψει και τις βάζει του τσουτσούνι Πάνω λέει για να μην κάνεις παιδιά Δεν ξέρω που τα ακούτε αυτά αλλά εγώ σαν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Στήρο τις ευχές μου σε εκπομπές καλή τύχη από αυτό Να ζήσεις για πάντα Εσύ θα ζήσεις για πάντα δεν μπορούμε όλοι Έλα καλέ. Έλα. Τι κάνει. Καλά, ρε, Λαμόγε, γιατί λε ότι ο Κύπρα είναι αξιόπιστο κλπ. Να μην πω. Γραμπά τα έχει βάλει. Ότι δεν έχει βάλει, ακόμα δεν έχει βάλει. Το σταυρό του τον κάνει Λογικά τον κάνει, τον κάνει κρυφά, αλλά με αυτά που έχει υπογράψει, σίγουρα τον κάνει. Το υπογράφω κι εγώ. Αντίδωρο του παπά το χέρι παίρνει. Αντίδωρο δεν ξέρω να παίρνει. Τι κάθε τόσο αντίδωρο. του αρχιεπισκόπου παίρνει. τι παίρνει, ζητάει. Θα παίρνει και ένα αντίδωρο, Έχι. δεν μπορεί να μην παίρνει. Εύχομαι ε, να φέραμε. Ναι. Ορμόμενο από το τραγούδι το εκπληκτικό το ιαπωνικό, η Βουλή των Ελλήνων κάνει χαρακτήρι σύσωμη και εμεί να πίνουμε μοχή το τουντζού. -του. Ξαναχτύπησε ο Κύπριο Ανδελφό, ναι. μπορεί να παίξει σήμερα. Θα παίξει σήμερα. Είσαι μεγάλο. Είσαι μεγάλο, είμαι ε ε πολύ μεγάλο. Τετρατέρατο. Είμαι, είμαι, τετρατέρατο. Τέρατο που Τώρα θέλω να κάξω το τσακαλώτο και δεν μπορώ. Τσακαλώτο, πώ το λένε αυτό. Κάνε, κάνε, δεν έχω θέμα. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι μιλάνε καλύτερα αγγλικά από ότι ελληνικά. Το Μα, πρόβλημα αυτοί. είναι πώ τα μιλάνε ή πώ τα εφαρμόζουν. Τέκα, <σχυλίκι> νύχτα, τα, καλύτερα, τα μιλάει όπω θέλει. Αν τα εφαρμόζει καλά τα ελληνικά. Αυτό σου είπα. Το καλό, το αριστερό κρατάει καιρό, λένε. Ούκαν δρόσο φού, εγώ έτσι το ξέρω. Αυτό ακριβώ. Πού λέμε πίπε. Δεν ναι. ψάχνω να τα πω κανένα τρίμηνο τώρα, αλλά δεν μπορεί να το πετύχω. Τι γάμονε και Αυτό ο Τσίπρα, η φωνή του έτσι όπω μιλάει, ποιο ο θυμίζει. τον αντρέα τώρα που είναι το προβλέψιμο, Είναι πολύ προβλέψιμο, αλλά πω, ποιον αντρέα. Ο Ανδρέα ήταν το 81, ο Ανδρέα ήταν και το 96. Ποιο μιλάει ποιον Ανδρέα Ανδρέα Αν, μετά το Σέρτσιλ, πώ το λέγανε αυτό, το Νάσιο. Α, οφεινίζει. το έχει πάθει ο κακό και μετά κατάλαβε. Μην πάει κανένα ταξίδι το τώρα τα Χριστούγεννα και μου γυρίσει και κάνει το νόημα από το αεροπλάνο μέσα και κατέβει καμιά αεροσυνοδός εκείνα δει <Τι> χαρά. <ευχαριστώ> θα φέρνει εκείνη τα μνημόνια. Με τη στήριξή σας αλλάζουμε τη νέα δημοκρατία. Γινόμαστε ξανά περίφανες. Όσο τα σκέφτομαι ναι. ανέβω. Γινόμαστε ξανά περίφανες It's too good to be true. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Είμαστε περήφανε! Φλάγε και εσύ. Αυτή τη μάχη πρέπει να την κερδίσουμε. Όλοι ομονοούν σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Από όσα κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξη Τσίπρας ως Πρωθυπουργός, υπάρχουν και κάποιοι η αλήθεια που χαίρονται με αυτά. Τάκι, βγαίνει ο Τσίπρας ναι. Βγαίνει ο Τσίπρα, είναι στο κερατσίνη, βγαίνει ο Πρωθυπουργό. Νάτο, λοιπόν, νάτος, για να δούμε τώρα. Μάλλον θα κάνει δηλώσει ο Πρωθυπουργό, εκείνη ναι. η Μαρία Ιβούσουλα. την Θα την κάνει τη δήλωση, η Μαρία, Υλοποιούμε τι υποσχέσει απέναντι Στις λαϊκές γειτονιές α, του Πειραιά. Α, τέλεια, τέλεια. Νάτο, κάποιοι χαίρονται, είναι ο Γιώργο Σαφτιά. Λογικό να χαίρεται, επειδή ο Αλέξ τι υποσχέσει για τι λαϊκέ Άκουσα πριν από λίγο που μίλαγε με κάποιον και σου έλεγε ότι περνάει από τα εξάρχεια και δε αυτό δεν τον έχουν κοπανίσει. Και του έλεγε εσύ τώρα ότι τι και τι έγινε που περάσανε και τον κοπάνησαν αυτόν τον οικονόμο. Α πούμε ήρθε η δικαίωση, λύθηκε κανένα πρόβλημα κτλ. Ναι, ρε, μα ναι, αυτό είπα τη ζότρεπα. Πήρα να μου πει την αντιπρότασή σου τώρα, εσένα, ναι. με τι θα λυθεί το πρόβλημα, α πούμε. Εσένα, δηλαδή έτσι λύθηκε το πρόβλημα, κανένα κι ο Ζάκο. Πήρε την ε? ομιλία του Κουτσούμπα να του κρατάει κρατώντα ε, από τον άλλον την ομπρέλα για να μην βραχεί. Μη μου λε εμένα για τον Κουτσούμπα τώρα ξέρει δεν έχω... Θέμα, αλλά φαντάζομαι το 15 να πλακώνουν έναν λύση, δεν το λε. Αθηναίκη λύση, βέβαια, δεν λέω. Στο χωριό εμεί αυτά τα λέμε ρεζιλίκη. 15 προ έναν το λέμε ρεζιλίκη. Τώρα συγγνώμη. Και 2 προ έναν το λέμε ρεζιλίκη, αλλά τέλο πάντων. Είναι αυτό το Αθηναίκη που βλέπει αυτό που σου τη σπάει και ξαφνικά σκοντάφτει στον δρόμο και λε, οπ, Γιάννη, έλα ρε. Έπεσε, έλα να τον πλακώσουμε. Αυτό είναι μια πρώτη καλή αρχή, φίλε. Γιατί φαντάσου εσένα, α πούμε. Θα σα το πούμε παράδειγμα. Είσαι εσύ, α πούμε. Και λε μια μαλλικία. Λε, α πούμε, ότι ξέρει κάτι. Δεν γουστάρω, ρε παιδί μου, του ομοφυλόφιλου. Α πούμε, και το, συμβ... το συμβόνο συμβίω. Λέω εγώ τώρα ένα θέμα που είναι και τον ημερών. Και έρχομαι εγώ και σου κάνω ένα χαστούκι. Και σου λέω σκάθερε, μαλλκα. Δεν σα κουλεύε λίγο και λε, Όχι, κάτσε, μην το ξανααπόρε. Να είμαι λίγο πιο μαθημένο, α πούμε. Καλά, Είναι μια πρώτη αρχή. Να σε βγάλουμε κάπου, να, να έρθει τα πράγματα. Δηλαδή αυτέ οι απόψει είναι κρίμα να χάνονται. Είναι μια πρώτη λύση που το Όλα τι είναι. να πούμε! Ωραία, όμως, τι είσαι. Δηλαδή, και παρουφάκι που σαν και ό, και ό! Και, και όχι, και τι κατάσταση είναι αυτής τα και τα γολόπεδα και αυτοί μαλ... <Και> τώρα όμως, δεν μιλάνε. Υποθέτω <Και> <η φωνή, Και> ότι είναι <Και> μια πρώτη <Και> λύση και όταν τα <Και> ΜΑΤ πούμε, για να καταλάβουν για την επόμενη φορά. Ή επίσηνε μια πρώτη λύση όταν οι κασυνιάριε ρίχνετε φαλιάδε, ξέρω εγώ, η είναι μια πρωτη λυση οταν οι ότι είναι μια και, <Θέλω> <Και> να να η βία, η βία. Ναι. Εντάξει, και εγώ όσο μεγαλώνω, δεν γουστάρω να πούμε. Ναι. Αρχίζω και έχω διάφορε δεύτερε σκέψει. Και εγώ με τη βία. Άλλο να σου πω κάτι. Η βία, ρε φιλε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Βλέπει κάποια άλλη λύση. Όχι, βλέπεις... αυτή. Χαίρομαι που καταλήγουμε εκεί. Να είσαι καλά, ρε φιλε. Ρε φιλε, συγγνώμη. Να φτάνει το να μιλήσουμε κανέναν άλλον. Και διαχρονικά να το πάρει. Ό,τι έχουν γίνει, ό,τι καρπού έχει αρπάξει πούμε, η τάξη πούμε, που υποτίθεται ότι υπεραυπίθεσαι, η φτωχή τάξη. Με βία του έχει αρπάξει του καρπού αυτού. Με βία του άλπαξε έχει δώσει κανείς έτσι όταν λέμε, το λέμε με το βία δηλαδή διτάνη. τα παραδείγματα που αναφέρεις ήταν παραδείγματα τυφλή βίας ή ανοργάνωτης βίας με, ή βία με. στην τύχη με, δηλαδή με, έτυχε με, να με. περάσει ό, ένας ό, βουλευτής και αφού έτυχε να περάσει ένας αυτός χτυπάμε τέτοια βία αυτά είναι τα παραδείγματα που έχεις καταλάβει ιστορικά είναι πρόβλημα, λίγο, δες λίγο την ιστορία καλύτερα Κύριε Αποστόλη. Ο ίδιο. Δεν μου λέει το παιχνίδι που έφερα το παιδού μου 8 άλλο. Και δεν το και το πούλεσε τη στόχονε. Τι έγινε, το βρήκε. Ποιο παιχνίδι, το παιχνίδι που από το μοντελισμό, Πλάκα μου κάνει τώρα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάσαι τίποτα. Ή κάνω πώ δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο. Μπράβο. Για πάντα γυναίκα μου να σου εξηγεί και το έκανα του στόχου. Όχι, φέρτε γυναίκα, φαίνεται φέρ γυναίκα. Ναι. Μοράκι μου, καλημέρα. Γεια σα. Τι κάνει, Ποιο είναι. Είμαι για τον το μοντελισμό. Ναι, ε... Είχαμε φέρει εκεί για επισκευή ένα παιχνίδι. Ναι. Έμεινε αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ίσω ήταν και κλειστά σαν μαγαζί και δεν σα βρίσκαμε. Σαν άνθρωπο ήμουν ανοιχτό όμω. Ναι. Σαν μαγαζί έκλεισα. Σαν άνθρωπο δεν κλείνω ποτέ. Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν. Και τι σημαίνει αυτό τώρα. Ότι σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο ήσουν ανοιχτό. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν, εγώ δεν είχα να κάνω με σένα, είχα να κάνω με το μαγαζί. Ναι, εντάξει, το μαγαζί ποιο τόχει. Ο άνθρωπο. Λοιπόν, σαν άνθρωπο εγώ δεν έχω κλείσει ποτέ. Είμαι ανοιχτό εδώ να πα να... Να... Να <laughs> Χειρότερα. Τρέλα πουλάτε. Όχι, καλέ. Τι θα γίνει τώρα. Τι να γίνει, τι είναι να γίνει. Mm? Α, για το μου παιχνιδάκι. Ναι. Το φτιάχνουμε γενικώ δεν ήταν εύκολο, είχε μεγάλη ζημιά. Ναι. Είχε μεγάλη ζημιά Εμεί το παλεύουμε όμω. Εσείς το, το παλεύουμε, το παλεύουμε. Το έχετε, δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Το κάναμε πολύ καλό είναι η αλήθεια. Ναι. Και? Το φτιάξαμε καλά. Ε, και πέρασε τώρα ένα αλλά μη, όντω μη χειρότερα. Θα το χρειαστεί το παιχνίδι, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μια κούκλα. Τι είναι, αγόρι, κορίτσι. Ε, δεν θα στο διάλογο, λέω εγώ. Α, γιατί Γιατί είσαι ηλίθιο. Άλλο θέμα, μην μπερδεύουμε τα θέματα. Είσαι πολύ ηλίθιο. Ωραία, δεν μπορείτε να πάρετε. Όχι, ο Βασίλη έρχεται. Κι όλου μα καταδέχετε. Μπορεί να του κάτι άλλο. <ΣΣΣ> Πάρτε το PlayStation που το ζητάνε όλα. Τι θες το μοντελισμό, τη μαλακία να το χαλάσει. Έλα, και σε αγαπάω Κατάλαβα ποιο είσαι. Αγόρι μου. Αγάπη μου. Δικό σου, δικό σου. Πάρτο, παίξε. Παίξ το. Θα το παίξω κι εγώ, ναι. Παίξ το, παίξ το. Το παίζει κάθε μέρα. Δεν νομίζω, το παίζω. Στον <χει> <χει> να κυνηγάμε το φλαμπουράρι, όχι γιατί έκλεψε, όχι γιατί ε, έκανε κάτι κακό, αλλά γιατί ξέχασε να κάνει μία δήλωση για διάφορους λόγους, Είναι και η, η, η, η αμέλεια σαν δημόσιος άντρας είναι ένα κακό αλλά δεν είναι κακό για να το διατυμπανίζουμε και για να λένε όλες οι τηλεόράσει επί ημέρες. εγώ δεν θέλω να προστατεύσω το φλαμπουράρι ναι. αλλά τη, την κλεψιά πρέπει να κυνηγήσουμε όχι την αμέλεια όχι ότι το ξέχασε ο άλλος Είναι ο Βασίλης Λεβέντης στη Βουλή που μιλάει για τον φλαμπουράρι όχι για να τον προστατεύσει Ναι, είναι κακό να αμελήσεις αλλά δεν χρειάζεται να το διατυπανίζουμε αυτό σε υπουργ Στενού συνεργάτες του Πρωθυπουργού δεν είναι αυτό το θέμα η Αμέλια η αμέλεια αν συμβεί στον απλό πολίτη έχει κυρώσεις όπως ξέρουμε στην εφορία αλλά για τον υπουργό σύμφωνα με τη λογική πάντα του Βασίλη Λεβέντη του ανεξάρτητου του αγνού που ήρθε από τα παλιά για να σώσει και αυτός τον τόπο δεν είναι κάτι ιδιαίτερα αρνητικό να ακούσουμε το θρήνο όχι σκέτο βέβαια γιατί έχουν μπει διάφορα μέσα το πάρσιμο της πόλης Δημοτικό. Σημαίνει ο Θεό, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια. Εννοείται, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθεί αναλόγω. Σημαίνει και για Σοφιά το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνε. Καμπάνα. Κάθε καμπάνα και παπά, κάθε παπά και διάκο. Ψάλει ζερβά ο βασιλιά, δεξιά ο πατριάρχη. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σα. Σημάνα να βγουνε τάγια και βασιλιά του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και παρχαγγέλου στόμα. Εσεί τι κάνετε όταν έχετε δυναμία. Τρόκα καβιά. Πάψετε το χερουβικό.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 Άρα διάλτερε μα πήρε σαν Τώρα να πάρει το σταυρό και τ άλλο το φαγέλιο. Χλάσε το Εγώ, το τρίτο το καλύτερο την Άγια τράπεζα μα μη μα την πάνουν τα σκυλιά και μα μαγαρίζουν. Αύξη και ξερό! Η δέσπια ταράχτηκε. Και είσαι σύμωρή. Και δάκρυσαν οι εικόνε. Σώπασε κύρα δέσπινα και μην ποληδα κρίσει. Στο! Θα εσύ. Πάλι; Μα που να δαγκώσουν το δεν μου Πάλι; Για σκασμός που τολμάς να μου σκοτώσεις και φωνή; Πάλι; Με χρόνους με καρούς; Πάλι δικά μας. Είναι σε καλεστόβαιρο. Είναι το πάρσιμο τη πόλη. Είναι ένα τρίνο, βέβαια. Ο άδωνη δεν πολυθυνί στο Twitter. Έχει αναρτήσει και τι υπογραφέ των 50, 50, ήταν 40 πόσα ήταν αυτή στην αρχή, που τον είχαμε τα λίγο και ο τελευταίο έβαλε την υπογραφή κάπου στο όριο και έτρεχε μετά ο άδειο. Θυμόσατε και ανεβασκαλιά τη συγκρούμε τι υπογραφέ στο χέρι. Όλε αυτέ λοιπόν τι υπογραφέ, τι έχει φτιάξει κάθρο. Τι έχει βάλει σε ένα τύχο ή σε καταγραφεί προφανώ, τη έβγαλε φωτογραφία και τι έχει αναρτήσει στο Τίτα. Τα Τηλέφωνα οι άνθρωποι, τα κινητά, ξέρετε τι σημαίνει. Στο Twitter όλα είναι φαίνονται, είναι καθαρά. Ε, τα ονόματα, τα τηλέφωνα, τα κινητά όλων. Υπάρχουν διάφορε παρενέσει προ εμά εδώ να αξιοποιήσουμε τα τηλέφωνα. Εμεί του έχουμε βάλει. Το απαντήσαμε και επισήμω στο Twitter. Εμεί βάλαμε αυτού του 50. Είναι δικοί μα συνεργάτε. Θέλαμε τον Άδωνη Πρωθυπουργό, πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον υποψήφιο. Το καταφέραμε το πρώτο. Τα άλλα δύο στο μέλλον κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε, φανταζόμαστε και για αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο, στο μαγαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς το βράδυ έχουμε τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια, λίγο μετά τη Μουρμούρο να δούμε τι έκανε και ο Τσολιάς έξω από τα γραφεία της Συγκρού πριν λίγη ώρα. Γεια σας. Ναι. Hello. Hello. Άρα, είμαι από Λονδίνο. Ναι, είμαι you half-half? να παππού από την που μιλά Ποιον παππού να κράζω. Have you eaten fish and chips today? Μεγάλη λιχουντιά. Σε αυτό το ψάρι με το πατατάκι, δεν το είχαμε σκεφτεί. Τι βρήκατε κι εσεί για junk food, Δηλαδή, αν είσαι ξενέρωτο, σαν χώρα κάτι, το έχει και το junk food ξενέρωτο. Do you go on chit-chat-chat for England? Κάνουμε εξαγωγή φλόρων. We have too much florus. Too many, sorry. Ναι, ναι, δεν το κάνουμε θέμα με τον παππού. Δεν μιλά ούλο ο κόσμο έτσι στην Κύπρο. Μωρή Κύπρια και κλίδα είσαι μαζί. Cyprus London. Σήκωσε τη φουστή ε, την καρόμανα μου Είναι καρό και το κιλοτάκι; ε, Κάνε με, κάνε με, με. <συσίλισμα> Θα μου παίξει την κάιντα. Θα ήθελα κάτι. Τώρα που το είπε κάποιο στο μυθιστόρημα Μου έγινε <συσίλισμα> <μιλες, συσίλισμα> yeah. ε, ε, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Θα σοβαρά μιλά έτσι τώρα στην Αγγλία. Κυκλοφορήσει στην Αγγλία και μιλάς το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Γεια. Είμαι, σαν το Αυτέ οι <συσίλισμα> Ναι. Κύριε εσείς είστε. Ναι, ναι, ο Μάνος ο Νυφλή, ο Ατάλατο. Α, μάλιστα. Mm. Κύριε Νυφλή, χίλια συγγνώμη. Oh, παρακαλώ. Δεν διακόπτεται. Δε... Το πρωί είχα πάει για λίγο γλάστρα στον παπαδάκι, τώρα καλά, πείτε μου. Χε, χε, χίλια. Είσαι σε ανοιχτή ακρόαση και δεν θέλω να μιλήσω. Όπω επιθυμείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεροκροκροτσέλο, λέγομαι από τον Πυρέα. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, Μάνο Νυφλή, από όπου κάτσει και ελάχι και με καλέσουν αν είμαι τυχερό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κατάλαβα. Γεια, γεια. Κατάλαβες γιατί ο Κουτσούμπας δεν υπέγραψε το σύμφωνο συμβίωσης. Κατάλαβες εσύ. Αμέ. Γιατί η άλλη πολιτική αρχηγή επειδή είναι π**δες στην ψυχή θα κάνουν σύμφωνο συμβίωση και να συγκυβερνήσουν στο τέλος και να πηδάνε τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό ήξερε ο Κουτσούμπας πονηρό! Ο φίλο ο Άδωνη το προείπε και κάτι άλλο. Είπε για τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία ότι θα τα βάλει ω υπερχρεωμένο σε νοικοκυριό. Σε αυτό το νόμο. Αυτό είναι υπερχρεωμένο μπουρτέλο, δεν είναι υπερχρεωμένο νοικοκυριό. Αυτό το νοικοκυριό είναι που σε ξενικοκύρεψε σένα. Τι κρίμα που δεν είδαμε περάσει στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι, κρίμα, ήταν κρίμα. κρίμα. Μεγάλο ήταν. Κρίμα μεγάλο. Δώστε κι άλλο κι άλλο. Δεν το ξέρω τώρα το, το βγάλω το Όλοι οι παππούδε τώρα πρέπει να υπογράψουν ένα σύμφωνο συμβίωση με τα βαφτιστήρια, με του φίλου, με νεαρού. Για να αφήσουν τη σύνταξη. Μην πάει χαμένη άμα πεθάνουν. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Όλοι θα πάει χαμένη η σύνταξη. Ένα σύμφωνο συμβίωση. Όλοι οι τιμωθάνατοι. Όχι, δεν είναι κακό αυτό. Πάμε, κάνουμε αποδοχές κληρονομιάς και μακριέ χρεωνόμαστε. Ναι, από πάλι τηλεφωνώ. Μπράβο, τι να κάνω τώρα. Εδώ λέει παρέα το φτιάκτο του Τσίπρα, ποιο θα είναι. Ποιο θα Από Ελά. Ο ναι, ναι, ο Άδωνης τον έχει. Για καπέλα, τι θα βρει όμω. Έγινε να είστε καλά. Περνάτε καλά εκεί στην μπάτρα, το έχουμε <laughs> τσούξου. Έχει αρχίσει το καρναβάλι από τώρα, ε. Πήγα <laughs> στη Μαυροδάφνη, το πιασα. Ήρθε το ρίσκο καρναβάλι, στην μπάτρα. Έγιναν, και ποιο βγήκε. Πάμε δεύτερο γύρο. Έλεγα εγώ για τη Τζικώστα που δεν το πιστεύατε. <laughs> Έλεγα εγώ. Το πουλέν. Το πουλέν, το πουλάν. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώ θα χρησιμοποιούν αυτά. <laughs> πουλάν, πουλάν. Ναι. Όταν βγει ο Τζικώστα θα κάνω αποκαλύψει για τη σχέση με την Αμερική. Αλλά σιγά σιγά <laughs> Έβγαλε του γύψου. Όχι καλέ. Μπανταρισμένο έγινε εδώ πέρα με τα χέρια για τέντα. Oh, oh, oh. Αφήνω τα παλτά πάνω του. <laughs> ναι. Να του πεις, να προσέχει την ανάληψη τη Κυριακή. Την ανάλυση. Ε, ναι, δεν το έπαθε καθώ έκανε ανάληψη μετά την ανάληψη που έκανε στην τράπεζα την Κυριακή. Μια τράπεζα, Μωρή, στην εκκλησία πήγαινε για την ανάληψη. Την άγια <laughs> τράπεζα. Ανάληψη κυρίου. <laughs> Μωρή, δεν ξέρετε, άχρηστε όλε. Αυτέ οι νέε νοικοκυρέ. Ο τι παίζει, τι το καλύτερο, τι Καλύτερο, τι είναι Καταλητικό. Το... Αν δεν υπήρχε ο μπαρικό ο φλαμπουράρι, δεν θάμασαν τώρα. Τι βουλιά κάνει αυτό, μπορεί να πει το δουλειά. Κάνει. Να έχουμε εκπομπή μάλλον δεν θα άμα. Δεν, τι... Πολύ... δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. <laughs> Την κατάλληλη δουλειά κάνει. Κομπέρ, κυβέρνηση, <laughs> think tank. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο.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 Η Νέα Δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τι σημαίες του αγώνα Περισσότερο ενωμένη και περισσότερο αποφασισμένη παραποτέ Ωουουου, τώρα πια θα παίζουμε, ε? Ζήτω η Νέα Δημοκρατία Τώρα τώρα σκυχτά, στου όνειρου μα την πόρτα Ζήτω η νέα δημοκρατία!